Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει αδερφή μου, σήμερα είναι η τελευταία ομιλία για την φετινή σεζόν, την κατυχητική κατηχη, την περίοδο και Θεού θέλοντος, εάν ζούμε και εάν μπορούμε, θα επανέλθουμε στα κηρύγματά μας περιταμέσα τα αρχές, περιταμέσα τα Οκτωβρίου, που αρχίζει και πάλι επίσημα η κατηχητική περίοδος. Εσείς εδώ κοντά είστε, περνάτε υποθέτω έξω από την αίθουσα αυτή, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάποια ανακοίνωση στην πόρτα, με την οποία θα σας προαναγγέλουμε την ημερομηνία, κατά την οποία θα αρχίσουν και πάλι τα κατηχητικά μας, οι κατηχητικές ομιλίες. Σάββατο η εισαγωγή μας ήταν σχετική με τα νοσηρά και άθλια φαινόμενα τα οποία ζούμε στην εποχή μας και τα οποία φαινόμενα όπως διάβαζα τώρα το μεσημέρι σε ένα ωραιότατο βιβλίο είναι φαινόμενα τα οποία δείχνουν απλά ότι το κακό αγρίεψε αλλά όταν το σκυλί αγριεύει σημαίνει ότι δεν έχει δύναμη. Και το λέω αυτό διότι προχτές ενδεχομένως κάποιοι εστεναχωρήθηκαν και επικράθηκαν και ένιωσαν Απελπισία και απογοήτευση με αυτά που είπαμε αλλά σήμερα έρχομαι ακριβώς την απελπισία σας να την κάνω ελπίδα και την απόγνωση να την κάνω θάρρος προκειμένου να γνωρίζουμε κάποια απλά πράγματα το κακό επαναλαμβάνω αγρίεψε αγρίεψε Φέρεψε, απειλεί απειλεί να συντρίψει και να συνθλίψει τα πάντα αλλά είπαμε όταν βλέπεις το σκυλί να αγριεύει και να γαβγίζει όπως λέει η παροιμία μην το φοβάσαι και γιατί το λέω αυτό διότι επάνω στους δούλους του Θεού που χαραγμένους με το χάραγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εκεί δεν πρόκειται το κακό να κάνει τίποτα. Εδώ όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους μας. Εάν πιστεύεις ολόθυμα προς τον Κύριο και εάν, και εάν την ελπίδα σου όλη την έχεις προς Αυτόν Εάν είσαι σε θέση να κάνεις με τη χάρη Του και τη βοήθειά Του αυτό που είπαμε προχτές, να ζεις αποδεσμευμένος από οτιδήποτε άλλο και να είσαι προσκεκολημένος επάνω Του, τότε ο Κύριος δεν σε αφή. Είναι σαφής ο λόγος Του. Ουμ είσαι ανώ, ουδούμ είσαι δεν πρόκειται να σε αφήσω και να σε εγκαταλείψω, λέγει ο λόγος του Κυρίου. Επομένω αυτό που χρειάζεται εκ μέρους μας είναι αυτό που πάντοτε ο Κύριος ζητούσε από όλους αυτούς που έτρεχαν κοντά Του και Του ζητούσαν τη βοήθειά Του. Θα σας δείξω δύο πράγματα στα θαύματα του Κυρίου. Δύο πράγματα, συνταρακτικά και συγκλονιστικά. Αυτοί που προσέτρεχαν, βλέπετε στον κύριο, δεν μα λέει το Ευαγγέλιο αν ήσαν πλούσιοι ή φτωχοί. Άλλοι ήσαν πλούσιοι και άλλοι ήσαν φτωχοί, το βγάζουμε μόνοι μα το συμπέρασμα. Βλέπετε ο εκατόνταρχο, πλούσιο τα ήταν σίγουρα αλλά τα λεφτά δεν του φτάνανε για να απολαύσει τη θεραπεία του δούλου του βλέπετε ο Ιάιρος αρχισυνάγωγος ήταν πλούσιος δεν του έφταναν όμως τα χρήματα για να αναστήσει την κόρη του υπήρχαν βέβαια και οι πτωχοί προσέξτε ο Κύριος βοηθήσε τους ανθρώπους, πριν όμως δεν τους έδωσε λεφτά και πλούτο. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι γνωρίζοντας ποιος είναι ο Κύριος, ποτέ δεν πλησίασαν να του πούνε «Κύριε, δώσ' μου λεφτά, δώσ' μου χρήματα, δώσ' μου περιουσία». «Δώσ' μου χτήματα, δώσ' μου υποστατικά, εσύ θαυματουργός είσαι, εσύ μπορείς και αναστένεις νεκρούς, εσύ μπορείς και αποκαθιστάς την υγεία των ασθενών, είναι σπουδαίο πράγμα να κάνεις μια θαυματουργική επέμβαση σε κάποιο χώρο και να μου τον γράψεις εμένα, σε ένα χτήμα» είναι σπουδαίο πράγμα να μου σε ένα σπίτι έτσι θαυματουργικά εσύ μπορείς και τα κάνεις όλα Παντο, παντοδύναμος είσαι Χριστέ βλέπετε κανείς δεν του το είπε αυτό το Κυρίο γιατί? γιατί ήξεραν και καταλάβαιναν υπό ποια έννοια είχε έρθει εδώ ο Κύριος στον κόσμο για να βοηθήσει τους ανθρώπους δεν ήρθε να τους βοηθήσει οικονομικά. Δεν ήρθε να τους δώσει υποστατικά. Δεν ήρθε να τους δώσει χρήματα και χτήματα. Ο Κύριος ήρθε να βοηθήσει κυρίω τους ανθρώπους ψυχικά. Εμείς βρισκόμαστε στην εποχή που ο άθεος ο ηλισμός κρατάει στα χέρια του την ύλη και την ανταλλάσσει με το πνεύμα με την ψυχή κρατάει στα χέρια του τα χρήματα και τα χτήματα και δυστυχώ οι άνθρωποι προσκυνούν τον υλισμό προσκυνούν την ύλη προσκυνούν τα λεφτά προσκυνούν τα χτήματα προσκυνούν οτιδήποτε υλικό και αρνούνται τα πνευματικά όμως έτσι αποδεσμεύεσαι από τον Κύριο απεξαρτητοποιείσαι φεύγεις από κοντά του διότι ο Κύριος δεν είναι αυτού του πνεύματος ο Κύριος δεν ήρθε στη γη για να μας δώσει να φάμε και να μας δώσει να πιούμε και να μας δώσει σπίτια να ζήσουμε και ρούχα να δούμε. ο Κύριος μα μας στέλνει μα μας πτωχού, πτωχούς μας άνευ και χρυσίου μας στέλνει χωρίς χτήματα μας στέλνει χωρίς ψωμιά μας στέλνει χωρίς χωρίς, χωρίς και έχω πει και κάτι άλλο δεν ξέρω αν το θυμάστε το γράφω και μέσα στο βιβλιαράκι που έχετε αν το διαβάζετε εκείνο το δόλιο το βιβλιαράκι δεν σας κάνει εντύπωση ο Κύριος με τον κύκλο των μαθητών που βρίσκεται έχει και το Ταμείο μέσα στο οποίο ο κάθε καλοπροαίρετος φίλος του Κυρίου επήγαινε και έβαζε μέσα σε εκείνο το Ταμείο χρήματα για να συντηρείται η ομάδα των μαθητών του Κυρίου. με σα κάνει εντύπωση αυτό. Δεν θα μπορούσε ο Κύριος να πει σε αυτούς που προσέφεραν όχι δεν χρειαζόμαστε εγώ θα είμαι ίσως απασχολεί ό,τι θέλω θα πάω στον πατέρα μου επάνω και θα μας δώσει δύο καρβέλα ψωμί και θα φάμε, τι στενοχωριέστε Δεν θέλουμε λεφτά Δεν το είπε Γιατί δεν ήρθε να δώσει λεφτά ο Χριστός γιατί δεν ήρθε να δώσει ψωμί ο Χριστός και εκείνα τα δύο θαύματα που έκανε στους πεντακισχιλίους και στους τετρακισχιλίους άντρες δεν το έκανε για να τους δώσει ψωμί να φάνε το έκανε για να επιβραβεύσει την πίστη τους και το έκανε διότι όπως το λέει στο Ματθαίο, στο Λουκά δεν θυμάμαι λέει αν του αφήσω νηστικούς έχουν τρεις μέρες λέει και μ' ακούνε αν του αφήσω νηστικούς θα πέσουν στον δρόμο χάμα εκεί ο Κύριος βοηθάει και συντηρεί τον άνθρωπο επομένως ο σκοπός του Κυρίου μας αδελφού μου δεν είναι να μας δώσει να φάμε και να πιούμε ο σκοπός του Κυρίου μας και αυτό ήρθε να μας διδάξει, είναι να μας κάνει να τον πιστέψουμε, να πιστέψουμε στην αγάπη του και στη δύναμη του. Και επομένως αυτό είναι και το τελικό μας συμπέρασμα. Οι ημέρες που έρχονται είναι οι ημέρες εκείνες που εγώ σας τις είπα προχτές δύσκολες, γιατί ξέρω ότι έχουμε παρασυρθεί όλοι μας σε ένα ειλιστικό φρόνημα, αλλά είναι θα έλεγα σήμερα οι ημέρες εκείνες οι ένδοξες κατά τις οποίες οι χριστιανοί θα κληθούν να κάνουν το μετέωρο βήμα να κάνουν το μεγάλο βήμα προς τον Χριστόν, το βήμα εκείνο που έκαναν οι Απόστολοι που άφησαν τις εργασίες τους και τις δουλειές τους και ακολούθησαν τον Κύριο και δεν μεριμνούσαν ούτε για το τι θα φάνε, ούτε για το τι θα πιούν, ούτε για το που θα κοιμηθούν, ούτε για το που θα μείνουν, γιατί ακριβώς είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους όλες στα χέρια του Κυρίου. Έτσι και εδώ έρχεται η μέρα για να, δοξάς, να δοξαστεί η Εκκλησία, να δοξαστεί ο Κύριος, αλλά για να δοξάσει και ο Κύριος τους, τους δικούς του ανθρώπους. Έρχονται οι ημέρες εκείνες για τις οποίες, κατά τις οποίες θα κληθούμε να κάνουμε και εμείς το βήμα το μεγάλο, το βήμα της ελπίδας, το βήμα της πίστεως και να πούμε Κύριε σε Σένα πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε στα λεφτά, σε Σένα πιστεύουμε στη δικιά Σου δύναμη, που χωρίς, εσύ που ταΐζεις τα πουλιά, εσύ που ταΐζεις τα δέντρα και τα ποτίζεις, εσύ που χωρίς τη δικιά σου εύνοια και πρόνοια, όπως το είπε ο ίδιος, θυμάστε. Εγώ λέει αυξάνω τα λουλούδια του αγρού, εγώ τα δίνω πολύ ομορφότερα και πολύ ωραιότερα από εκείνα τα ρούχα που φόραγε ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού. «Εγώ θα υπώ, λέει ο Κύριος, και θα φύγει μια τρίχα από το κεφάλι σου και θα πέσει». «Εσύ παίρνει την τζατσάρα και χτενίζεσαι και ποτέ δεν κάθεσες να ασχοληθείς και να μετρήσεις με το πόσες τρίχες φύγαν από το κεφάλι σου». «Τις βγάζεις, μαζεύεις την τούφα και την πετάς στα σκουπίδια». «Ε, λοιπόν, ο Κύριος, αυτή τη τούφα που εσύ τη μάζεψες έτσι πρόχειρα και τη βέταξες, ο Κύριος έδωσε άδεια και έφυγε από το κεφάλι σου. Γιατί ο κύριος είναι εκείνος ο οποίος την κρατάει στο κεφάλι σου και ο κύριος είναι εκείνος που της δίνει εντολή να φύγει από το κεφάλι σου. Ο κύριος δίνει εντολή να πέσει ένα σκρουφείο, ένα πουλάκι από τον ουρανό, να πέσει κατακείμενο στη γη ψόφιο. Λες λοιπόν αυτός ο κύριος να μην μπορεί να σε τασει εσένα. Λες ο κύριος να μην μπορεί να σε συντηρήσει. Λες ο Κύριος να μην μπορεί να σε μεγαλώσει Αυτός που πέρασε έναν ολόκληρο λαό Επί ολόκληρα 40 χρόνια μέσα από την έρημο Λες να μην μπορεί εσένα να σε συντηρήσει Για το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κυριαρχία του κακού Σας είπα γαυγίζει, γαυγίζει, γαυγίζει Δεν έχει, δεν έχει δύναμη Δεν έχει δύναμη Ή μήπως νομίζετε ότι ο Κύριος δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα Μπορεί να τα αλλάξει δεν το κάνει. Γιατί σας είπα εδώ είναι το ζύγι. Εδώ είναι το ζύγι. Εδώ είναι το ζύγι. Εδώ ο Κύριος θέλει να δει την πίστη μας. Την αγάπη μας. Γιατί σας είπα η Εκκλησία δοξάζεται μέσα από τις πίτρες. Και μέσα από τις δυσκολίε. Εκεί δοξάζεται η Εκκλησία. Και εκεί δοξάστηκαν οι Άγιοι στις δύσκολες ημέρες και στη δύσκολη ζωή πού έχω ξαναπεί βρέστε με έναν Άγιο που να καλοπέρασε σε αυτή τη ζωή βρέστε με, βρέστε με έναν Άγιο ο οποίος ακόμα και τους βασίλισσες αυτού που εορτάζουμε τους βασιλείς, τις βασίλισσες αυτές που έχουμε την Αγία Πουλχερία την Αγία Ειρήνη κλπ έχουμε και βασίλισσες για δεν ξέρετε τι κάνανε αυτές οι βασίλισσες ενώ είχαν να φορέσουν και ωραία φορέματα, είχαν να πάνε και πολύτιμα φαγητά, είχαν να ζήσουν και αυτοί μέσα στη κλειδί και στον πλούτο. Για διαβάστε να δείτε τι έκανε η Αγία Βουλκαιρία. Κάτω λέει από το φόρεμα το βασιλικό εφόραγε το τρίχινο ένδυμα το μοναχικό, Το τρίχινο, ξέρετε τι σημαίνει τρίχινο. Από τρίχες καμήλου σαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Που τους επλήγωνε το κορμί άκη τρώγανε τα κρέατα και τα πολίτημα αυτή έτρωγε λέει άρθων δακρύων όπω ο, ο, ο, ο Δαβίδο βασιλεύσε όταν είχε αμαρτήσει και πήγαινε λέει μέσα στο κελί τη, το οποίο το είχε κάνει καλογερίστικο αυτή η βασίλισσα και έτρωγε με δάκρυα και τη νύχτα λέει που πήγανε οι άλλοι και αυτή έβγαινε μεράκι ρακοχορεμένη Έβγαινε έξω και πήγαινε για να μην τη γνωρίσουν στα σπίτια των φτωχών που του ήξερε και μοίραζε τον πλούτο το βασιλικό, τον μοίραζε στα σπίτια των φτωχών. Κανεί δεν καλοπέρασε από του Αγίου. Κανεί. Κανεί. Βλέπετε, όλοι είναι μιμητέ του κυρίου, όλοι είναι μιμητέ τη του θεοτόπου, όλοι είναι μιμητέ των Αγίων, των Αγίων Αποστόλων μην περιμένουμε λοιπόν αδερφοί μου εμείς να αποτελέσουμε την εξαίρεση να ζούμε υπό ιδανικές συνδίκες να έχουμε πολλά λεφτά στην τσέπη μας να τρώμε και να πίνουμε να έχουμε όλοι μας την άνεση αλλά και να πάμε και στον παράδεισο ε όχι είναι δύσκολα πράγματα αυτά εδώ, εδώ πρέπει ο Κύριος να ανακαλέσει το Ευαγγέλιο και να τον διορθώσει για χάρη μας δεν γίνεται αυτό δεν γίνεται αυτό ο Κύριος θέλει διά της πικράς και δύσκολης οδού να πάμε στη βασιλεία του στην Επουράνη. Και βεβαίω, αυτός που θα επιτρέψει τη δυσκολία θα δώσει ασφαλώς και την έκβαση, θα μας δώσει και τη δύναμη να τα φέρουμε εις πέρας. Γιατί δεν σα κάνει εντύπωση. Εδώ σας το έχω πει και άλλη φορά λίγο, λίγο καίγεται το δαχτυλό σου το βάζεις λίγο στην κάθρα εκεί πρισάς το σπίριτο και σβήνει και για να μην, για να μην καπνίζει πάντα να το πιάσεις στην κάθρα αν τη σβήσεις έτσι και σε ζεματάει Για σου τώρα τον Άγιο Λαυρέδιο που θα διαβάσουμε θαύριο που τον έψησαν επάνω στη σκάρα λέει σαν το ψάρι και καθότα λέει, καθόταν του να πάνε κατώταν ποιος του έδινε αυτή τη δύναμη να κάθεται έτσι και να ψέρεται σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά, σιγά μέχρι να φύγει η ψυχή του Ποιο του έδινε αυτή τη δύναμη για ένα άλλο που είχα διαβάσει τη μάρνου και ο που πήραν λέει, τα πριόνια κι και τον έκοβαν από τα πόδια προς τα πάνω, λέει, σιγά σιγά πώς κόβει, πώς κόβει, συγχωρέστε με για αυτό που έλα πω. πώς κόβει ο μπακάλι στη μουσική Έτσι τον έκοβαν, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά προς τα πάνω. Μέχρι και λέει, αυτός λέει ήταν τόσο απαντής, τόσο ήρεμος, που κοίταγε, λέει, το κορμί του να το κόβουνε, και το κοίταγε, λέει, με τέτοια απάτη, λε και κόβαν Ποιος του έδινε αυτή την αναισθησία, τη σωματική αναισθησία να μην καταλαβαίνει τον πόνο. Ποιος. δεν την έδινε. Είναι δυνατόν. Εδώ λίγο κόβεσαι, μια παρομυχήρα βλέπεις εδώ βγάζουμε και την τραβάμε και πρίζεται λίγο το δαχτός και δεν μπορεί να κοιμηθείς νύχτας ολόκληρες. Για βάλε τώρα τι δύναμη ήταν αυτή που έβαζε ο Κύριος εκείνη την ώρα. Τι νομίζετε, μόνο γιατρός ξέρει να αναστηδοποιεί και να πηγαίνει να σε σφάζει και να μην καταλάβεις τίποτα. Δεν ο Κύριος να μην μπορεί να το κάνει. Λε ο Κύριος μπορεί, δεν μπορεί να σου δώσει την αναστησία εκείνη να μην μπορείς να καταλάβεις το μαρτύριο ή να μειώνει πολύ του πόρου ή να σου δίνει τέτοια δύναμη για να ανασφάσουμε δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να πάω στον Κύριο, να σου δίνει τέτοια αγάπη μέσα σου, να πλημμυρίζει η καρδιά σου από αγάπη για τον Κύριο και να μην βλέπεις τίποτα μπροστά σου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο αδελφοί μου, αγάπη στον Κύριο, απόλυτη εμπιστοσύνη. Αφήστε αυτού που λατρέψαν τα λεφτά και νόμισαν ότι με τα λεφτά θα κουμαντάρουν τον κόσμο. Αφήστε τους να ζουν με τα λεφτά και ευχηθείτε τους κάποτε και αυτοί να αποδεσμευτούν από αυτά και να βρεθούν στην αγκαλιά του Κυρίου. Εσείς όμως ποτέ μην το μετανιώσετε. Ούτε επειδή είχατε λίγα, ούτε επειδή περάσατε ζωή στερήσεως και φτώχειας, ούτε επειδή ενδεχομένω θα έρθουν, οπωσδήποτε θα έρθουν, οι ημέρες τις φτώχειας και τις κακοπάτειας. Γι' αυτό μην μετανιώσετε ποτέ. Γι' αυτό να ευχαριστείτε τον Κύριο. Για άλλο να μετανιώσετε. Και για άλλο να μετανιώνετε, κι εσείς κι εγώ, για τις αμαρτίες μας, ναι, να μετανιώνουμε. Για το ότι δείξαμε πολλές φορές ολιγοπιστία προς τον Κύριο, ναι, να μετανιώσουμε με τα δακρύων. Για το ότι και εμείς βρεθήκαμε ποτέ κάποια στιγμή στη στάση και στην ε, έτσι, συμπεριφορά του Πέτρου να, να κλάψουμε και να μετανιώσουμε και πικρά μάλιστα. Αλλά όχι γιατί μας δείξαν τα δεπτά. Όχι γιατί χρειάστηκε μερικέ φορές να κοιμηθούμε και χάμα επειδή δεν είχαμε σπίτια. Να τα, να τα αισθανόμαστε μέσα μας χαρά και τιμή. Αυτά λοιπόν όχι διορθωτικά όπως σας είπα, αλλά διευκρινιστικά για να σας δώσω απλώς να καταλάβετε ότι αυτά που κάνουν προχθές δεν είναι άξια και δεν πρέπει να είναι άξια να κλονίσουν την πίστη μα, απλά να ενισχύσουν την πίστη και να μα κάνουν να εναποθέσουμε τα πάντα στα χέρια του κυρίου, που αυτό είναι ο χορηγό των αγαθών, ο χορηγό τη ζωής, αλλά και η πηγή τη αναστάσεω στην οποία ασφαλώ και ελπίζουμε και πρέπει να ελπίζουμε. Διότι χωρί την ανάσταση, όσο και να πα και όσο και να βγει, εδώ θα μόνο. Εκεί δεν πρόκειται να δείχνεις. Ερχόμαστε τώρα αγαπητοί μου αδελφοί στο σημερινό τελευταίο μας κήρυγμα να ερμηνεύσουμε τους τρεις επόμενους στίχους του ερδεκάτου κεφαλαίου των παροιμιών της του Λόγου του Θεού το το Μεγαλείο των Λόγων της Αγίας Γραφής <Κι> Διαβάζω λοιπόν τον 20, τον 21 και τον 22 στίχο <Κι> Δέληγμα κυρίως διεστραμένε ο δι <Κι> δε αυτό Πάντες άνομοι εντεσοδείς Αυτόν. Χειρί χειρας εμβαλών δίκος, ού κατημόρυκος έστε. Ο δε δικαιοσύνην λείψετε μισθών πιστών. Με κυρίου, θα του συνεχίσουμε από τη νέα περίοδο που θα επακολουθήσει. Η στίχη αυτή είναι συναφή με αυτά που λέγαμε προηγουμένω. Η στίχη αυτή είναι σχετική με όσα σα είπα στα εισαγωγικά. Με την ελπίδα μας, με την πίστη μας, με την αγάπη μας προς τον Κύριο. Η στοίχη αυτή είναι συναρτημένη με τη ζωή του Χριστιανού. Ο, η οποία ζωή του Χριστιανού πρέπει να είναι ζωή συμβιώσεως με τη ζωή του Χριστού ο οποίος Χριστός μας εβάδισε μέσα στην απλότητα και μέσα στη λιτότητα και μέσα στη φτώχεια και είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος ο Θεός λέει πλούσιος στον ενε λέει διημά σε ο Κύριος για χάρη μας, από πλούσιος που ήταν και είναι πλούσιος γιατί όλα είναι δικά του έγινε για χάρη μας φτωχός και μέσα από τη φτώχεια εκείνου να πλουτίσουμε εμείς τον αγαθόν της βασιλείας των ουρανών. Τι λέει λοιπόν αρτίζω να ερμηνεύω για να μην σας πλέψω σήμερα πρόμο. Δέληγμα κυρίο οδύ Δηλαδή, ο Κύριος λέει «συχαίνεται», «δε λύσεται». Ξέρει τι σημαίνει η λέξη «συχαίνεται». Στον Κύριο του δημιουργούν οι δρόμοι των ανώμων, οι δρόμοι των αμαρτωλών, που δημιουργούν του Κυρίου «εμετό», «συχαίνεται». Θέλει να ξεράς. Θέλει να ξεράσει, που λέει εκεί στην αποκάλυψη όταν βλέπει τους μισοβέζικους χριστιανούς, τους χλιαρούς. Αυτούς λέει θα τους ξεράσω, θα τους κάνω εμετό. Μέλος μέλο σε εμέσυν εκπουστωματός μου. μα σημαίνει εμέσυν. Εμέσυν θα σε κάνω εμετό. Και δε ποιοι χριστιανοί ψαρτείτε. Ψαρτείτε. Είμαστε εμείς, αδελφοί, και με τον κόσμο κανεί και με τον Χριστό κανεί. Θέλουμε και εκείνο, θέλουμε και τ' άλλο, θέλουμε και τ' άλλο, θέλουμε και την εκκλησία, θέλουμε και το Χριστό, θέλουμε και την εξομολόγηση, θέλουμε και αλλά θέλουμε και το έξω, θέλουμε και τη μόδα, θέλουμε και τη χρύμια, θέλουμε και εκείνο, θέλουμε και τα βαψίματα, θέλουμε και το ένα και το παντελόνι, και όλα αυτά τα θέλουμε. Δεν ταιριάζει. Δεν το παιδί. Συμβιβαστείτε με το Ευαγγέλιο Δεν ναι, θεωρείτε πολλές φορές παιδρό, αστείο; Με αυτά που σας τα λέω, όχι Να βάλετε το γύριο και το νόμο του Αντί να θεωρείτε εμένα παιδρό Θεωρείστε τη στάση σας παιδρία πέραντι το γύριο Θεωρείστε τη στάση σας ανήκεια θεωρείτε τη στάση σα προσβητική θεωρείτε τη στάση σας μη σοβαίζει απέναντι στο Θεό και κοιτάξτε να διορθωθεί και τα δυο δεν τελειάζουν δυο καρπούζια στην ίδια μασγάλη δεν παίρνουν μην γίνεται είμαι τον Χριστό Ένα ή με τον άλλο. Δεν υγνωματιγαίνεται ο κύριο Διεστραμμένε Οδού. Δεν τι έχει σημαίνει Διεστραμμένε Οδού, οι Διεστραμμένε Οδού, οι Διεστραμμένοι Δρόμοι είναι οι δρόμοι που βαδίζουμε. Βαδίζουμε, βλέπετε δεν λέω Βαδίζουνε. Βαδίζουμε. Πού Πούλημα βαδίζουμε. Σας είπα, μας αρέσει και το εξεστράτημα, μας αρέσει και ο Χριστός, αλλά όπου ο Χριστός θέλει απαιτεί, πλήρη υποταγή, εμείς μας έχουμε πλέον κάνει την απαραίτητη πλήση εγκεφάλου, τα όργανα της κολάσεως, η τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης και τα θέλουμε και από κύβε. Θέλουμε και τον κόσμο και τα του κόσμου περνά. Τι <στομίδι> θέλετε <Σιχαίνεται>, λοιπόν ο Κύριος που εστραβέρνε στον Δεν συμφωνεί ο Κύριος με τον δρόμο που παίζει, Δεν συμφωνεί ο Κύριος με τα καμώματά του. Δεν συμφωνεί ο Κύριος με την οτροπία του την κοσμική. Δεν συμφωνεί ο Κύριος με τα ξενίσια. Δεν Να τα συμβιβάζει όλα, ξέρει σύμμαχη με το δίκτυο. Τα λένε και παπάδε. Παπάδε. Παπάδε κουρεμένοι, παπάδε ξηδισμένοι, παπάδε που βγάζουν και το ράσο, παπάδε που, που κυκλοφορούν με, με τα πολιτικά όξο. Τα λένε και αυτοί. Επειδή έχουν του παπαδιέ του μοντέρνε, επειδή έχουν τα κορίτσια του μοντέρνα, επειδή, επειδή, επειδή, επειδή, επειδή, μην αρχίσω και λέω. Διαστρέψανε οι παπάδες σε αυτό το Ευαγγέλιο και αρχίσαν και λένε τώρα, σώπαμε το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο, πήραν και το τσιγάρο στο χέρι, πάνε και στην ταβέρνα, σηκώνανται και χορεύουν και όλα αυτά τα θεωρούν ευπρέπεια για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι είναι και καλοί παπάδες. θυμάστε ότι ήμωνα ο αρνητή πάει τελείως. Αρνούμε, αρνούμε αναφανθόμαστε όλα αυτά τα οποία προσπαθούν, είτε παπάδες είναι, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. είτε δεσποτάδες είτε πατριαρκάδες. Μας έλεγε αιωνία του η για εσένα υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, υπάρχει το Ευαγγέλιο. Γιατί ο δευσκός δεν είναι Ευαγγέλιο. Γιατί τότε κατατάμε Πάπα. Όχι, δεν έχουμε Πάπα, δεν έχουμε ούτε πιστεύουμε στον Πάπα. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μα. Στην Ιερά Παράδοσή μας. Δένειγμα συγχαίνεται ο Κύριος δε λύσεται ο Κύριος τους δρόμους των ανώμων τους δρόμους των αμαρτωλών με τους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι βαδίζουν με ακρίβεια με ακρίβεια όσο μπορούν άνθρωποι δεν μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγουν λογικό αλλά μετάνοια σε αδελφέ. Γι' αυτό υπάρχει εξομολόγησης. Μην εμένεις το κακό. Γιατί τότε γίνεσαι ασεβής. Άλλο αμαρτάνω και άλλο ασεβώ. Ο αμαρτωλός αισθάνεται τη τύψεις του και όχι μόνο πάει να εξομολογηθεί αλλά και διορθώνεται. Ενώ ο ασεβής η αμαρτία του, η ύβριστου είναι ασέβεια. Και πολλές αμαρτίες τις αποδέχεται, συμβιβάζεται, συμβιώνει με αυτές τις αμαρτίες και δεν θέλει να τις αποβάλλει από πάνω Έχω κάποια πνευματικοπαίδια και γυναίκες καπνίζουν. Κόψω, δεν γίνεται. Κόφτω, πρέπει, δε δεν γίνεται. Χρόνια ολόκληρα χρόνια καρκίνος μου έχει γίνει μέσα στην καρδιά μου το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και όλο ρωτάω δεν γίνεται για τη μόδα πόσα παιδιά πόσα κορίτσια με κόψτε πατελόνι σταμάτε να δίνεσαι έτσι δεν γίνεται Βρε, σταμα... δεν γίνεται δεν, μπορεί, δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται. Του αρέσει να το ακούνε. Γι' αυτό και ερχόνται. Συνεχίζουν. Λέει, εσένα αγαπάμε. Εσένα δεν σε και υπάρχει. Αλλά. αλλά. Αλλά. Αλλά. Τι να σου κάνω. εμένα. Τον κύριο. Αλλά και μένα προσωπικά που είμαι ο πνευματικό πατέρα. Εσύ θα με πεθάνει. Πεθάνεις. γιατί αυτός είναι ο καίμος του πνευματικού ειδικά του αγάμω, ο δεν έχει να μεριμνήσει για την οικογένειά του ο αγάμος τα παιδιά του, η οικογένειά του είναι τα πνευματικά του παιδιά αν αυτά δεν συμβαδίζουν αυτός πεθαίνει από αυτό όπως ένας πατέρας πεθαίνει όταν βλέπει τα χάλια των παιδιών του και μια μά, το πνευματικός πατέρα σας το έχω πει πολλές φορές σας το έχω πει και πιστέψτε το γιατί είναι αλήθεια ο πνευματικός πατέρας πεθαίνει χίλιε φορές περισσότερο από όσο από από από πεθαίνει ο σαρκικός Πατέρα. προσδεκτή αρέσκεται ο Κύριος όταν βλέπει τους ανθρώπους να βαδίζουν κατά το θέλημά του και πως άμωμοι λέει άμωμοι Άμωνος δεν θα είσαι. Άμωνος δεν θα είσαι. Αλλά να σε βλέπει να θέλεις να είσαι είναι Σε τραβάει ο διάολος από εδώ, θα σε τραβάει ο κόσμος από εκεί. Θα σε τραβάει το κακό σου τέλημα από εδώ. Θα σε τραβάει ο αυτός από εκεί. Θα πέφτεις, θα ξανασηκώνεσαι, Αυτός είναι ο αγώνας του Χριστιανού. Πίπτε έγγυρε. Πέφτω σηκώνουμε. Δεν κάτουμε κάτω. Διάολο δεν θα σου κάνω με έριξες και να σηκώνουμε ξαναμέριξες και να σηκώνουμε ξαναμέριξες και να mm. mm. κάτι δεν θα με βρεις αυτός είναι ο άμωμος εντεσοδής αυτού αυτός που προσπαθεί να βαδίσει με ακρίβεια στο νόμο και στο θέλημα του Κυρίου προσέξτε χειροί χείρας εμβαλών αδίγκος ου κατιμόριτος έστε τι σημαίνει αυτό δεν το καταλαβαίνετε αυτό θα σου το εξηγήσω αμέσως τώρα τι είμαστε εμείς θυμάστε κάτι θυμάστε το γράφω πάλι στο βιβλιαράκι θυμάστε υποσχεσει που έχουμε δώσει τον Κύριο το θυμάστε έτσι θυμάστε φαίνεται. Θυμάστε. Όταν βαπτιστήκαμε. Θυμάστε. Ε, ε, αποτάσουμε το σατανά. Τα ε, ξεχάσατε. Ωραία λοιπόν. Ο διάγωγας δεν τα ξέχασε όμως. Ο κύριος δεν τα ξεχάσει. Αποτάσσει το σατανά. Σε ρώτησε ο ιερέος. Αποτάσσει το σατανά. Και πάση της έγνησε του. Και πάση της έγνησε του και πάσει τη, τη, τη λατρεία αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού και πάσει τη, τη, τη πομπή αυτού και πάσει τη πομπή αυτού Σε ερώταγε και μάλιστα σε ρώτησε τρεις φορές για να μη μετά μεθαύριο ξέρεις εκείνη την ώρα κύριε εγώ δεν το πρόσεξα σε ξαναρωτάει δεύτερη φορά και γελάνε και, και ξαναρωτάει και γελάνε τρει φορές και μετά σε ξαναρωτάει άλλες τρεις φορές. Και συντάσσει το Χριστό; Συντάσουμε Συντάσσει το Χριστό; Συντάσσουμε; Και μετά σε ξαναρωτάει άλλες τρεις φορές. Συνετάξω το Χριστό; Δηλαδή δάχτη; Συνετάξα. Συνετάξε το Χριστό, συναντάξε με. το Χριστό. Πρόσεξε τι λε εκείνη την ώρα. Γράφουν άγγελοι και δαίμονες γραφουν γράφουν δίπλα-δίπλα. Αυτά θα σε τα παρουσιάσουν όταν θα φύγει η ψυχή. Θα τα παρουσιάσουν οι δαίμονες κυρίω όταν θα περνά τα τελώνια. Να σου τι έλεγε. Θα θυμάσαι. Κοιτάξτε το, κοιτάξτε το, κοιτάξτε Τι σημαίνει τώρα αυτό. Γιατί σα θα θυμίσει αυτά. Γιατί αυτό σημαίνει εδώ. Την ώρα που είπε. Συντάσει το Χριστό, σε ρώτησε εκείνη την ώρα τι έκανε, το χέρι σου από το διάβολο γιατί πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος είναι οντοσμένο στο διάβολο. Είναι οντοσμένο. Εκείνη λοιπόν την ώρα παρεμβαίνει ο Κύριος και του λέει: ήρθα να σε λύσω ή ήρθα να σε αποδεσμέσω από τον διάβολο. Θε να δώσει σήμερα το χέρι σου. Σε θε να δώσει το χέρι σου, στον διάβολο σήμερα. Και του λε: Εσύ εκείνη την ώρα κύριε, παραδίνω μέσα σε σένα. Κάρε το χέρι μου. Από σήμερα έρχομαι κοντά σου. Αυτό είναι το βάπτισμα. Βάπτισμα σημαίνει γίνομαι στρατιώτη του κυρίου Μόνιου Χριστού. Εντάσσομαι στο στράτευμα του κυρίου Μόνιου Χριστού. Τι σημαίνει τώρα εδώ χειρί χείρα εμβαδόνα δίκο. Αφού εντάχτηκες και βαπτίστηκες και μπήκε στην εκκλησία, τώρα αρχίζει ο διάλογο να δώσει σου. Δεν το χεράκι και εμένα, γιατί με προσβάλλεις γιατί με έδιωξες Αγώνα να δεις τι θα σου δώσω εγώ θα δεις τον κόσμο, τι ώρα που θα περάσεις εγώ θα σε ξεγυμνώσω εγώ θα σου δώσω λεφτά, εγώ θα σε κάνω θα σε ράνω και αυτά και σιγά σιγά λες τραβάω το χέρι μου από τον Κύριο παιδί μου σου λέει ο Κύριος θες να φύγει, γιατί μου τραβάς το χέρι βλέπεσαι λίγο το ξαναγυρνάς Παιδί μου, πρόσεξε παιδί μου, εγώ, μέχρι που αποδεσμεύομαι και ξαναδίνω το χέρι μου στα όργανα του Σαντανά. Αυτό σημαίνει σε εμβαλλών αδίκω. Έβαλε το χέρι σου στα χέρια των επικίνδυνων, των αδίκων, των αμαρτωλών, παραδόθηκε σε αυτού. Έφυγες από τη δέσμευσή σου από τον Κύριο και παρέδωσες να δεσμευτείς στον διάβολο <κυρίζει> και τι λέει ού κατημόρητος έστει αυτό που έκανες θα το πληρώσεις το ότι έδιωξες το χεράκι σου από το χέρι του Κυρίου και το παρέδωσες να σε κατευθύνει ο διάολος, να σε κατευθύνει ο κόσμος να σε κατευθύνει το κακό σου, το θέλημα η κακοί συγγενείς οι κακοί γείτονες, οι ασεβείς, οι <κυρίζει> το ότι έκανες αυτή τη κίνηση θα το πληρώσει. και προσέξτε σας το διακρινίζω για μια ακόμα φορά δεν θα το πληρώσει από τον Κύριο σας είπα ο Κύριος δεν είναι τιμωρό. Ο Κύριος είναι γλυκής, είναι πατέρας, είναι στοργικός. Θυμηθείτε <στιμήθηκε> όταν <στιμήθηκε> ο άσωτος ιός θέλησε να αποδεσμευτεί από τον πατέρα του. Δεν το τιμώρισε. τιμώρησε. Το τιμώρισε. Του περπαλιόπεδο γιατί δεν να φύγεις, κάτσε κάτω να βάλει τους δούλους, να, το να το τον μαστιγώσουν, να τον κρατήσω με το ζόρι. <στιμήθηκε> <στιμήθηκε> <στιμήθηκε> <στιμήθηκε> <στιμήθηκε> <στιμήθηκε> δεν το, το, το τιμώρησε. <στιμήθηκε> Εκεί φαίνεται η εικόνα του πατέρα. Εκεί. Ο Κύριος δεν θέλει να Άλλα γιατί λέει ούκα τιμόρητος έστω θα σε τιμωρήσουν αυτοί στους οποίους άπλωσε το χεράκι σου να σε βοηθήσουν. Αυτοί θα σε τιμωρήσουν. Ήθελε στην απατεωνιά, ήθελε στην κλεψιά. Είδελε στη χυλαργυρία, είδελε στην πορνεία, είδελε στη μυχεία, είδελε στο κάπνισμα, είδελε τη μόδα, είδελε στη γύμνια, είδελε στο ξετσίπωμα, είδελε όλα αυτά κλπ. Ε, όταν θα φύγει η ψυχή, πρώτο δαιμόνιο απάνω άλλο σε περμένει, πρώτο, πρώτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, είναι, έλα εδώ, έσαι ο δίος μου μπροστά, έλα εδώ, εσύ με μπροστά, μου μου δώσε στο χέρι σου να σε πιάσω τώρα να πληρώσει. Θα πληρώσει mm. εδώ που κάτι μπορεί το σέσαι. Εδώ είναι όπω τα διόδια που περνά. Πα στην Αθήνα, σε σταματάει ένα, δύο. Πα στην Θεσσαλονίκη, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Yeah. Πα σε εκεί στην Καβάλα, άλλα, άλλα δύο, τρία παραπέρα. Αλλιώ ah. δεν είναι έτσι. Πά να φύγει από την Ελλάδα τελωνίων. Έλεγχο πραγμάτων. Τα πάντα. Έτσι και εδώ ο διάολος εμπερμένης σου δίνει, τώρα σου κάνει τα χαρτίρια. Σου δίνει λεφτά. Σου δίνει λεφτά για να σου ζητήσει ψυχή μεθαύριο. Συγχασάρια. Συγχασάρια υποχρέωτε. Αν υποχρέωται. Αν υποχρέωται. Βεβαίως. Μου χρωστάς θα σου πει μεθαύριο. Εγώ την ψυχή σου την αγόρασα θα σου πει ο διάολος με τα ευρώ που σου δίνα. Τώρα ειδικά με τον Αντίχριστο. Δεν αρνήθηκε τον Χριστό δεν αγάπησες τα λεφτά ε αυτά τα λεφτά τώρα θα τα πληρώσει. θα τα πληρώσει αυτό, αυτό είναι το στίχημα του σαντανά αυτό είναι το στίχημα αυτό είναι αδελφοί μου αυτό είναι το μεγάλο του όπλο με αυτό θα έρθει με αυτό το δικαίωμα θα σταθεί μπροστά στο Θεό και θα ζητήσει την ψυχή μας αυτό ο βρωμερός και ο τρισάθλιος τα πει κύριοι αυτοί τους εξαγόρασα εγώ δεν έχει δικαίωμα πάνω τους αυτοί είναι, είναι δική μου εξαγοράστηκαν εγώ τους έκανα δεν εξομολογηθήκανε δεν μετανοήσανε εδώ είναι τους έχω στο χέρι αυτό σημαίνει ου κατημόρητος έστε αυτό σημαίνει ου κατημόρητος έστε Έμεινε αξιομολόγητο, υγάπησε να, να εξαρτάσει από το διάβολο και από τα όργανά του, σου άρεσε η ζωή η κοσμικιά, σου άρεσαν όλα αυτά, αποδεσμέθηκε από τη ζωή που σου υπέδειξε ο Κύριος γιατί σου φάνηκαν δύσκολα, παπούλι, γιατί ήθελε να κοσμικέ και εσύ παπούλι και έβγαινε στο, στον Άγιο να παπούλι και έλεγε διαστραμένα πράγματα παπούλι. Έλλον. Κάτσε εδώ τώρα, παιδάκι Γιατί εδώ είναι τώρα η κρίση. Μην κρίσει του κόσμου. Μην ο άρχον του κόσμου. Δεν τι λέει. Μην ο άρχον του κόσμου εκβληθήσετε έξω. Θα έρθει κάποια στιγμή που αυτό ο διάολος ο βρωμιάρης θα φύγει από τη μέση. Θα έρθει ο Κριτή. Και τότε κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Το ωραιότερο κίνημα είναι αυτό. Τώρα πριν κλείσουμε, το ωραιότερο κίνημα είναι αυτό. Για τα λέω ωραία, τα λέει ο ωραία. Ού κατημόρητος έστε, αποδεσμεύτηκες από τον Κύριο, θα πληρώσεις το τίμημά σου. Mm. Θα πληρώσεις το κόστος της επιλογής σου. Εσύ το επέλεξες. Εσύ το επέλεξες. Θα πληρώσεις την κακοκεφαλιά σου, τη στενοκεφαλιά σου, τη μαλλιά σου, την επιμονή σου στην αμαρτία, που δεν ήθελες να αποδεσμευτείς, θα το πληρώσεις. Ο δε σπύρον δικαιοσύνην, λείψετε μισθών πιστών, δεν πεις λέει, παρακάτω, το αντίθετον τώρα ενώ εκείνος λέει που βάζει το χέρι του να τον κατευθύνει ο διάωρο, θα το πληρώσει ακριβά εκείνος που μένει πιστός, πιστός, αφοσιωμένος στον Κύριο εκείνος που σπήρει δικαιοσύνη, εκείνος δηλαδή ο οποίος είναι εργάτης του δικαίου, του καλού εργάτης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρά τις όποιες αντίξωες συνθήκες, μένει εκεί με το σταυρό στο χέρι με το στάβρο στο χέρι. Δεν πάνε να λέει ο κόσμος, δεν πάνε να λέει ο διάολος, δεν πάνε να λέει η κοινωνία, δεν πάνε να λέει ποιο θέλει. Εγώ είμαι εκεί πιστός και αφοσιωμένο στον Κύριο. Δεν αλλάζω, πάνε τελείωξα. Αυτός λέει που θα μείνει εκεί, τι, τι, τι, θα πάρει λέει μισθό πιστό τι σημαίνει μισθό πιστός θα πάρεις όσα έχει υποσχεθεί ο Κύριος για τους δικούς του γιατί ο Κύριος είναι πιστός οικονόμος είναι πιστός στο να ξεπληρώσει αυτά που σου προστάει πιστός είναι έμπιστος έμπιστος, έμπιστο αφεντικό δεν θα αύριο οι δίκαιοι θα σταθούν μπροστά του και ο καθένας θα πάρει το μισθό του Άλλο θα πάρει περισσότερο, άλλο θα πάρει λιγότερο. Αλλά όλοι θα πάρουν και γι' αυτό είδατε τι λέει. Εν τη βασιλεία του πατρός μου λέει: Μονέ, πολλέ ει Εκεί λέει: Υπάρχουν. Δεν θα είναι όλοι, δεν θα απολαμβάνουν όλοι το ίδιο τη βασιλεία του Θεού. Άλλοι που αγωνίστηκαν περισσότερο και σκληρότερα, θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό. Ό,τι έχω υποσχεθεί είναι πιστό. Μιστός. τι σου υποσχέθηκε βασιλεία Ορανών; τι σου υποσχέθηκε είδες τι λέει μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεών όψονται Μιστός. θα σταθεί ο νόποιο μακάρι η δε διωγμένη και δικαιοσύνης ότι αυτό είναι στην βασιλεία του να ο Μακάρι το πτωχή το πνεύματι ότι αυτό είναι εστι... πιστός, μισθός θα το πάρεις. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται, μισθός, πιστός. Πιστός. Μακάρι εστε όταν ονειδήσω συνεμάς ότι ο μισθός ημών, να, ο μισθός ημών πολύ ολήσεν το υποσχέθηκε, το υπέγραψε ο υπήρχος. Θα το πάρεις. Μην αμφισβητήστε τα λόγια του Κύριου. Και, Και τελειώνουμε με 5 λεπτά κλοπημαία. Σας τα κλέβω πάλι. Αχ λέει τώρα γυναίκες για σας μιλάει τώρα εδώ. Τώρα τι να σας κάνω εγώ. <Και> Θα σας πικράνω, αλλά εσείς σαν Χριστιανοί δεν πρέπει να πικραθείτε, πρέπει να διορθωθείτε. Τι λέει λοιπόν, «Ος περ εν ότιον εν ρυνή ιός, γυναική κακόφρονη κάλος». Τι λέει εδώ, χρησιμοποιεί ο Κύριος ένα παράδειγμα, Λέει, πάρε, έχετε χρυσά φυτά. Έχετε. Μην μου πείτε όχι, μην τα πείτε ψέματα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, έχετε. Χρυσά έχετε. Άμα πάω μέσα και από τον άντρα σα έχετε και από τα παιδιά σα δώρα έχετε και από του κουμπάρου σα έχετε δώρα, τα φυλάτε εκεί, λε και φυλάτε εκεί, μεγάλα τα πρόκοδα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάρε λοιπόν, λέει, το καλύτερο σου κόσμο. Το καλύτερο σου κόσμο. Πόσο έχει. Πόσο έχει. Για πήγε να το εκτιμήσει εκεί ο χρυσοχός θα σου πει ξέρω εγώ 150 εκατομμύρια Μάχη Λοιπόν Αυτό λοιπόν το γνήσιο, το πετράδι, το διαμάτι, ξέρω εγώ άλλα έχει επάνω όπως τα λέτε και καμαρώνετε και τα φοράτε και, γε, και γελάει ο κόσμος μαζί σας Λοιπόν πήγαινε λέει πήγαινε αυτό τι είναι Λαμπραχιόλ είναι, σκουλαρίκι είναι, τι είναι περιβέραιον είναι, πάρτο λέει αυτό και πήγε να βάλει το κάρφωσέ πάνω στη μούρη του γουρμίου στη μήνη του και πες του εκεί που να την το βάζεις γουρουνάκι στο όπαλα εσένα να καμαρώνεις εσένα σ' αγαπάω και στο όπαλα θέλω έτσι να καμπρίζεις θέλω να καμπρίζεις έτσι θέλω να καμπρίζεις σου βάλα αυτό το χρυσάφι εδώ στο λαιμό σου σου κρέμαζα εδώ στη μήτου ένα σκουλαρίκι για να κάνεις να παριστάνεις εκεί τον όμορφο και μόνο τι θα κάνει λέει ο κύριος εδώ τι θα κάνει το γουρνόπλο δεν ακούει τι που Για γι' αυτό γαμπριά σημαίνει λάσπη θα πάει πιλάλα δεν δεν νοιάζει το στη μούρη του δεν τον νοιάζει τι τουβαλές στα αυτιά του, δεν τον νοιάζει του κρέμα στο λαιμό του, εκείνο θα πάει να κοθεί με στη λάσπη να απολαύσει τον παράδεισο του. Γιατί ο παράδεισο του γουρουνιού είναι ο παράδεισο. Είναι, είναι η λάσπη. Ο βούρκος. <ΣΣΣ> Και θα σου καταδείξει το χρυσαφικό σε τέτοιο χάλι που μετά θα τρέπεσαι, θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα να απλώς το χέρι σου να το ξαναπάρει πίσω. Λέει εδώ ο λόγο του κυρίου, κάνουν οι άφρονε γυναίκε όπω κάνει και το γουρνό ούτως λέει ούτως έτσι ακριβώ λέει γυναική κακόφρονη κάλο. Σου έδωσε, λέει ο κύριο, ένα κάλο. Σου έδωσε κάλο σωματικών, σου έδωσε κάλο ψυχικών. Ο κύριο, τα έδωσε. Γιατί ο Κύριος σου έδωσε το κάλο Για να έλκεις τον άντρα σου κοντά σου Να ζείτε ενομονία και αγάπη Χριστού Και να φέρετε στον κόσμο την, Με την ευλογημένη τεχνολογία Τα παιδιά τα οποία έχει ορίσει η χάρη του Κυρίου Γι' αυτό σου τα γι' αυτό σου το έδωσε το κάλλος δεν σου το έδωσε για να ξηγυμνοθείς και να βγεις όξο oh. το κάλλος ο κύριο σου το έδωσε για να είσαι ελκτική το σωματικό ενώ προς τον άντρα σου και σου έδωσε και ψυχικό κάλος. σου έδωσε ενδεχομένω και χάρη στη γλώσσα σου να μιλάς ωραία και χάρη στη ψυχή σου να είσαι ευαίσθητη να έχει άλλα χαρίσματα κλπ προκειμένου έτσι να θαυμάζεσαι και να σε απολαμβάνει ο κόσμος αλλά όχι πονηρά να σε απολαμβάνει μέσα από τη συνέσή σου, μέσα από την ταπεινωσή σου μέσα από την ευστροφία σου μέσα, μέσα, μέσα και εσύ λέει τι τα έκανες αυτά τα κάλυ που σου έδωσε ο Κύριος σου τα βούτηξε ο Κύριος μέσα όπως εσύ τα έβαλες επάνω στο γουρούνι ο Κύριος κάτωσε ένα και εσύ τι έκανε, επίγεσαι και τα άκουσε μέσα στη λάσκη και ο Κύριος έδωσε το σωματικό κάλος και εσύ το σωματικό κάλος το έδωσε στους δαίμονες στην κόλαση στα υποχείρια στους λέμαργους τους λέμαργους, τα σαρποφάγα ζώα που είναι ο ασεβής αμβρικός πληθυσμός που κοιτάνε να σε κατασπαράξουν και τους δίνει τροφή τους δίνει τροφή και οδηγείς ψυχές στην κόλαση Κάποτε λέγει, μου είπε μία κυρία, μου είπε μία κυρία στις καμάρες που πηγαίνω, είναι τώρα πλέον ηλικιωμένη, ήμουνα μου λέει νέα κοπέλα, όταν πήγα κάποτε μου λέει τον πατέρα Γερβάσιο, τον Παρασκευόπλο, να εξομολογηθώ. Τι Ήμουνα νέα κοπέλα, φτιαγμένη, στολισμένη και εγώ, τα της, τα καχιόλια της, τα αυτά στο ένα, το άλλο άκουσε από κάποια εκεί στην Πάτρα ότι ξέρεις εδώ ένα αυτό λέει θέλω να πάω και εγώ να τον εξομολογηθώ να εξομολογηθώ. πας της λέει αυτή πάει μέσα λοιπόν κουδουνίζαν τα βραχέλια της κουδουνίζαν τα σπουδαρίγια της συναγερμός μπήκε αυτή μέσα λοιπόν τα πουλείς κατεβασμένο το κεφάλι της κάτω ένα το, εξεφάλι, το εξεφάλι κάτω. Εδώ, παιδί μου τη λέει Πάρε της λέει εκείνο το μολυβάκι, το βλέπεις λέει εκείνο το μολυββί που είναι πάνω στο τραπέζι λέει το βλέπω παππούλιο πάρε λέει το μολυβί αυτό και γράψε λέει στον τοίχο στον τοίχο να γράψω στον τοίχο να γράψει στον τρίχο, στον τοίχο να γράψει τι να γράψω λέει παππούλιο στον τοίχο πάρε το μολυβί το παίρνω λέει και εγώ το μολυβί τι να γράψω άρασε λέει και μου τζούρονα άρασε λέει και εγώ με το μολυβι και μου τζούρονα μου τζούρονα έκανα μια μου τσούρα τόσο εais στο bills στο, στο, μετά λέει αغρία actually μοιάζει με κοιτάει λέει αυστηρά Alfie λέει κοίτα μου στονogly addressing soli σου αρέσει τώρα της λέει τσι μου το έκανες η copper λέει εσύ μου πες εσύ μου πες εσύ κάνω πες σου αρέσει Όχι, δεν μου αρέσει, ο Άκου της λέει η κόρη, είπε «Δε σ' αρέσει. Γιατί όμως σου αρέσει και παίρνει την πογιά και βάφεις τα μούτρα σου, βάφεις τα χείλα σου, βάφεις τα αυτιά σου, βάφεις τα μάτια σου, βάφεις, βάφεις, βάφεις τα πόδια σου, βάφεις τα χέρια σου, βάφεις, βάφεις, κρεμάς από εδώ, κρεμάς από εκεί, βάζει κουλαρίκια βγάζει βραχιόλια, βάζεις, βάζεις. Και τώρα είδατε τι κάνουν. Τι ξεκυλισμός είναι αυτό Τα μάτια που σε δω, Τα τρουπάνε. Τρουπάνε τη μύτη τους. Τρουπάνε τη γλώσσα του, Τρουπάνε τα δόντια του Τρουπάνε ένα... Τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι μούρια είναι αυτή. Τι μούρια είναι αυτή. Τι μούρια είναι αυτή. Ήπαν... Λοιπόν, αυτή άκουγε. «Άκουγα» μου λέει «Άκουγα». Της λέει «Δεν σε καλά ο Κύριος, παιδάκι». Δεν σε έφτιαξε καλά ο Κύριος. Αν ήταν τα μαλάκια σου να είναι κοντά, δεν θα τους έλεγε ο Κύριος θα φτάσετε μέχρι εκείνο το μέγεθος και δεν θα ξαναμεγαλώσετε άλλο. Έτσι σοφά απάντησε ένας χριστιανός εδώ από τους παλαιούς που έχει κοιμηθεί τώρα. Έτσι είπε σε κάποιον που του λέγε δεν υπάρχει Θεός του λέει δεν υπάρχει Θεός όχι λέει δεν υπάρχει ε του λέει για εξηγησέ μου εσύ λέει που είσαι έξυπνος γιατί λέει το μαλλί μεγαλώνει και το φρύδι στέκεται μέχρι εδώ και δεν μεγαλώνει γιατί δεν είναι τρίχα εκείνο γιατί ο Κύριος έδωσε εντολή και λέει στο φρύδι εσύ να μείνει μέχρι εδώ γιατί χρειάζεται να μην κατεβαίνει ο ιδρώτα στα μάτια και στραβώνεται ο άνθρωπος και είπε και στο τσίνορο, εσύ θα μείνεις μέχρι εκεί, γιατί τόσο χρειάζεται ο άνθρωπος για το τσίνορο. Mm -hmm. Και είπε στο δέρμα, θα βγάζεις λίγε τρίχες, μέχρι εκεί που χρειάζεται. Mm -hmm. Και είπε στο μαλλί, εσύ θα μεγαλώνεις. Mm -hmm. Και έρχεσαι, έρχεσαι εσύ και λες, όχι κύριε, δεν με καλή. Εγώ το μαύρο χρώμα που μου έδωσε τα μαλλιά μου, όχι. Πρέπει να είναι κίτρινο, πρέπει να είναι κόκκινο, πρέπει να είναι μπλε, πρέπει να είναι πράσινο, πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώ. Το κόβω, το ράβω, το θιάνω, το μακραίνω, το κοντένω, το ξηρίζω, το κουρεύω, το κάνω, φτιάνω. Ό,τι θέλω, εγώ θα κάνω. Σου έδωσε ο Κύριος κάλος σου βάλε πάνω σου στολίδια πνευματικά και σαρκικά και για το σώμα σου και για την σου και εσύ όλα αυτά τα κατερήπωσε. Σαν το χοιρινό, τα βούτυξε στη λάσπη, τα έκανε η διοκτησία σου, και θα σου πω και ένα τελευταίο και θα τελειώσω. Ομολογώ θα τελειώσω. Πολλέ φορέ έχει έρθει εδώ μια κοπελίτσα στο κήρυγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και τη είχαν αναθέσει μια γιαγιά να την κουράρει έτσι στο νοσοκομείο. Η αγιά όμως ήταν μια Αγία Γιαγιούλα, Αγία Ιούλα. Μου λέει λοιπόν η ίδια η κοπέλα μου το είπε, γιατί εξομολογιόταν και σε μένα κάποιο διάστημα. Μου λέει, πάτερ μου λέει, τι να σου πω εσύ συγκινημένη, συγκλονισμένη. Ναι, μου λέει, έχω μια γιαγιά μου, λέει εκεί την κουράρω κλπ και μου λέει από το πολύ έτσι εκεί που την γυρνάμε στο κρεβάτι και λοιπά 90 95 χρονών πόσο ήτανε τα μαλλιά της λέει έγινε είκανε κόμπος μια από εδώ μια από εκεί δεν μπορούσα πλέον να τη χτενίσω ήτανε πλέον κόμπος τα μαλλιά της και της λέω κάποια μέρα γιαγιά λέει γιαγιά με συγχωρείς της λέει αλλά θέλω να μου δώσεις την άδεια ήταν και η κοπέλα ευσεβής θέλω λέει να μου δώσεις την άδεια να σου κόψω τα μαλλιά λέει γιατί δεν μας διευκολύνεις Θέλουμε να σε εκτενήσουμε, θέλουμε λίγο έτσι να είσαι ευπρεπής κλπ. Θέλουμε να μας δώσει την άδεια να σκόψει τα μαλλιά. Απάντηση της γιαγιάς. Απάντηση της διαγιάς. Και έχετε δει, πάντοτε μέσα στην καρδιά σας, γιατί εγώ δεν την ξεχνάω ποτέ αυτή την απάντηση. Της λέει παιδάκι μου, εγώ σε λίγες ώρες ή σε λίγες ημέρες θα φύγω. Για πες μου, λέει, θα παρουσιαστώ ενώπιον του Θεού που ρεμένει, Γι' αυτό σε παρακαλώ μη μου τα κόβεις. Άστα όπως είναι. Εγώ θέλω να παρουσιαστώ στον Κύριο τουλάχιστον εξωτερικά όπως εκείνος θέλει. Μέσα ας με λυπηθεί ο Θεός. Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει και καλό καλοκαίρι αδελφέ.